και η Αυτοδυναμίας είναι ψηλά και θα τον κερδίσουμε ακόμα κι αν είναι και ψηλά έχοντας εμπιστοσύνη στο έργο μας, στην κυβέρνησή μας έχοντας εμπιστοσύνη σε αυτά που κάναμε στη σχέση που έχουμε οικοδομήσει με τους Έλληνες πολίτες και κυρίως έχοντας εμπιστοσύνη στις αρχές και στις αξίες της παράταξής μας και στον πρωθυπουργό και ηγέτη μας και στον Και στον Πρωθυπουργό και ηγέτη μα, που είναι ο ηγέτης που οφείλει να έχει μια σύγχρονη χώρα μέσα σε αυτό το περιβάλλον αστάθεια και επάλυνων και συνεχόμενων κρίσεων, που πρέπει μια κυβέρνηση να διαχειριστεί προ όφελο τη κοινωνία και των ανθρώπων. Είδε σιωρεύτα λέει για τον πολιτικό Πρωθυπουργό και τον ηγέτη μα. Λίγα, σε μένα τα λέει. Είναι ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Γιατί είναι ο ηγέτης που αξίζει να έχει χώρα μόνο. Άκου τη ρωτάει. Όχι, γιατί έτσι γι' αυτό ισχύει. Αυτό, αυτό, ισχύει, αλλά δεν αξίζει αυτό μόνο. Συμβαίνει. Συμβαίνει, εμεί είμαστε τυχεροί που τον που, το, το, το ζούμε, αλλά δεν θα μπορούσε να είναι διεθνού. Όχι, η είναι όχι, έτσι όχι. κι αλλιώ, δηλαδή είναι περίγελο κι αλλού. Αλλά όχι, ε, δεν θα μπορούσε υπερβολές. να είναι παγκόσμιο ο τόπο. Όχι, όχι. α πούμε, κάθε 100 χρόνων. Μπράβο. Θα γίνει. Θα γίνει. Τώρα για κάποια χρόνια τον χαιρόμαστε εμεί και κάποιο στιγμή θα κάνει και διεθνή καριέρα. Έκανονται μοίρουσο. Έκανε ένα μούσο. η Δεν έχει κάνει ακόμα. Έχει να ξέρω τον μόνο. Ε, που πήγε στην Κυροβίζο, δεν είναι, είναι η διεθνή καριέρα αυτό. Ε, έχει κάνει και άλλο τραγουδιέτε. Εντάξει, τραγουδιέτε στην Ισπανία, το Φουέγκο, όλα αυτά. Ε, αλλά, αλλά δεν αλλά... είναι διεθνή καριέρα. Α, θέλουμε πιο. Ε, Είπα Ντέμι Ρούσο, είπα. Ντέμι να. Μούρ. <laughs> ναι, Μαρία Κάλλα. Mm. Αυτέ είναι διεθνεί καριέρε. Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρέπει να ολοκληρώσει και την επόμενη τετραετία. Αυτά δεν τα λένε εμεί, τα λένε περίπου αυτοί όταν του συζητά. Εδώ ο εκπρόσωπο τα είπε σε μια συνέντευξη, έδωσε μια στο pod. <Σιζνε> Τη Ποντ pod. Άνοιξε podcast, podcast, podcast η Νέα Δημοκρατία και το πρώτο που σκεφτήκανε να έχουν καλεσμένο τον πρώτο ήταν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ε, μεγάλη όμω. Και έλεγε <Σιζε> για τον ηγέτη μα στη Νέα Δημοκρατία. Αν <Σιζε> δεν πήγαινε εκεί στο δικό σου στο κοινό, σου πιάτο πει εμά. Ναι, σωστό και αυτό. Και τον ρώτησαν για την. αν λέει ψέματα, λέει αλήθεια, γιατί πάντα ξέρουμε η θέση εκπροσώπου. Ναι, ναι, ναι, Και δεν είπα ποιο λέει ψέματα, πέφτει με στα αίματα. Ό, δεν είπα αυτό. Απάντησε αλλιώ. Τελικά η δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου. Είναι να λέει την αλήθεια ή να βάζει πλάτη στον πρωθυπουργό. Όταν λέει την αλήθεια, βάζει πλάτη στον πρωθυπουργό. Γιατί όπω ξέρουμε, το ψέμα έχει κοντά ποδάρια και όποιο παραβεί αυτή την αρχή, απαξιώνεται και φτυλίζεται αμέσω στην κοινή γνώμη. Και αυτό και εκείνο, τον οποίο προσπαθεί να υπερασπιστεί. Οπότε, αλήθεια ήσουν του πρωθυπουργό. Άρα λέει αλήθειε. Κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι, όλα αυτά που ακούμε είναι αλήθειε. Γιατί υπερασπίζεται τον Πρωθυπουργό. Δεν έχει περάσει από το μυαλό μα ότι μπορεί να έχει πει μισό ψέμα. Ειδικά ναι. ο οικονό Έχουν περάσει άλλοι κι άλλοι. Έχουν ζήσει ναι. τόσα χρόνια. Κοιτάξτε, υπάρχει μια ποιοτική διαφορά. Ο οικονό μου τότε ήταν στι εκδρομέ τη Μικών Μεού και Ακιού, όταν ζούσαμε πρωτόπαπαπαπα. Δεν ζουσανε, ξέρω, πρωτόπαπα. ήταν δαπίτη, ήταν παλιά, γιατί. Ναι, μπορεί. Ήταν, γράφω, ήταν ευρύτερο άποιο, χώρο. Ξέρεστε, okay. ε, υπάρχει μια διαφορά του σημερινού κυβερνητικού εκπροσώπου, επειδή του ακούμε όλου. Mm. Και τον πρωτόπαπα παθυμόμαστε και το Ρέπα παλιά επί και Το τον Τόναρο. χωρί Έχουμε κρυφωθεί χωρί και τον, τον Αντόναρο. Καλαγοί θυμάμαι και τον Μαρούδα που ακόμη παλιότερα. Τον Αντόναρο με τον καραμαλή Τον Τόνη το Μαρούδα. Ό, ναι, Α, εντάξει, οκ. Okay. Τον το Μαρούδα. Μετά ήταν ο Αντώναρο με Καραμάλι. Μετά είχε έρθει. Τι Λιωτόπουλο είχαμε, σπιλωτόπουλο Ρουσόπουλο είχαμε. Ο Βάιτσο Πριν τον Ανατολισμό. Και ξεχνάμε. Και μετά ήρθε ο. Ναι, δεν τον θυμάμαι. Ωραία, ο πεταλωτή. Ο πεταλωτή αυτών ήθελα να πω, γενικώ. Όλοι. Είχαμε, είχαμε, είχαμε. Είχα. Και επισήριζα κυβερνητικοί εκπρόσωποι, του θυμόμαστε όλου. Ετούτο αυτό που κάνει είναι να έχει μεγάλο εισαγωγικό κείμενο που μάλλον το γράφει μόνο του ή το γράφει κάποιο φαρσέρ. Και εκεί παράγει ωραίε ατάκε. όχι. Εκεί είναι ε, ε, ε, κείμενα, κείμενα, λογοτεχνικά. Σαν σαν σατυρική εκπομπή δηλαδή, παράπονο δεν έχουμε. Δηλαδή, αυτό το μα, μα τροφοδοτεί καθημερινά. Δηλαδή, αν το Παρό είχαμε έτσι να έχουμε ναι. καθημερινά κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ναι. Από Αντώναρο θυμάμαι να έχουμε τόσο έλεγχο. Του Αντώναρου σε έλεγε κάτι ωραία ναι. Που τώρα είναι ΣΥΡΙΖΑ. Αν πάρει του λόγου του οικονόμου, ναι. ένα λόγο μια μέρα και το σπάσει σε δύστιχα, φτιάχνει ημερολόγιο πίσω, τα στιχάκια τα παλιά θυμόσαστε ναι, ναι, αυτά, τα, και έχουν καταργηθεί μετά τα ημερολόγια στα κινητά έχουν Τι καταργηθεί τίποτα. και το και δεν το έχει ένα το ποιηματάκι από πίσω δηλαδή, ήταν, που ήταν τόσο ωραίο πραγματικά mm. θα μπορούσε και εδώ να το έχει και στο, στο κινητό να πατάς την ημερομηνία και σου βγάζει ένα αντίστοιχο. δίνω ιδέες για app ένα δίστοιχο σου βγάζει αν τον Ναι, όχι, λέω εδώ στη, να πατά, ξέρω εγώ, 3 Φεβρουαρίου και ναι. να ακούγεται δύστυχο από πίσω. Ναι, κατάλαβα. Ήταν ιδέα αυτό. Ε, το λογοπαίδειο με Το με τον δίστυχο Ναι, ναι, ναι το κατάλαβα. Ναι, αλλά δεν το κατάλαβα γιατί εκεί να πει τα πράγματα. Είσαι επηρεασμένο από την παράσταση όχι, που, που, που έκανε χτε <laughs> και όπω και να έχει. Καλά πήγε, έμαθα. Πολύ καλά πήγε. Είχε έρθει ο Ζουράρη. παράσταση. Είχε έρθει ο στην παράσταση. Και πήγε σε εκεί και πιάστηκε κουβέντα. Ε, τα είπαμε, λίγο μερικά αρχέ έπρεπε. Μίλησε, μίλησε. Είπε αριστερά, είπε ένα κομμάτι είπε, Αριστοφανικό. Είπε, ναι, ναι, ναι, ναι. Μετά από πίε δεν ήθελε και πολύ τέπε. Εντάξει, τον κατάφερα μου. Ωραία, ήταν κόσμο, έχει φούρνο. Ήτανε... Εγώ τον καμένος, να καμένο μαζί. Έλατε. Και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ τον κάνει πούργο. Και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ ρούπου. Όλεξη τσήπε. Να μείνουμε λίγο στον οικονομία, φίμε. Θα γυρίσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ σε λίγο. Άλλη μια ερώτηση, τον ρώτησε και η κοπελά από τα Πόντ. Αν είναι δύσκολη και πώ είναι η δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώ. Πώ είναι η δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου, Ποιε είναι οι πιο σημαντικέ ανακοινώσει που έχετε κάνει, Είναι πάρα πολύ απαιτητική. Είναι δουλειά που απαιτεί συλλογικότητα. Τι κάνει ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, Προβάλλει το κυβερνητικό έργο. Και όταν αυτό προέρχεται τον την κυρία είναι πολύ δουλειά από μόνη τη. Και σηκώνει και ένα μεγάλο βάρο τη πολιτική αντιπαράθεση. Είναι μια δουλειά δύσκολη, απαιτητική και πολύ πολύ συναρπαστική. <ΣΛΗ> <ΣΛΗ> Περνάνε καλά. Χάνω έναν. Γουάου! Έχουν σήμερα να κάνω από ψέματα. Έχουν από κροηδίε. Με το συγκεκριμένο Πρωθυπουργό η δουλειά είναι δύσκολη. Μην γελάτε. Ναι, είναι δύσκολη. Κάνε και κάποια παράσταση εκεί με το ζουράρι και λέτε τα δικά σα. Δύο παπάντζε και για γίνει κυβερνητικό εκπρόσωπο. Να δει πώ είναι. Με Κυριάκο προθυπουργό. Με Κυριάκο Πρωθυπουργό. Εντάξει, έχει τι του, δεν λέω. Λέει Άντε εδώ... να καλύψω τι λύπη και αυτό το τρίμερο. <laughs> λέει. Δεν είναι έτσι. Ε, λέει ένα ακροατή, έστειλε τώρα ο Μπάμπη μήνυμα και λέει καλό μεσημέρι. Αποστολισο κατά λίγο. Κατά καλύτερώτερο, αδελφέ, ευχαριστούμε πολύ για χθε. Χέσε το ή μάχισε το. Είναι αυτά που έλεγε Από ο Βιντήρι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να είστε πάντα καλά μπάμπη Ευγνωμονών όλα ομέγα. Υποτίθεται, είναι ακόμα η Άριελ εδώ ή έχει φύγει κακοκαιρία. Άριελ, είναι την Άριελ, δεν ξέρω εγώ. Α. Νομίζω γυναικείο όνομα Στις κακοκαιρία δίνουν γυναικεία ονόματα. Άρα Σδεργόνας. είναι γυναικείο είναι Άριελ. Α, νόμιζα ότι το προπαντικό. Δεν ξέρω. Και λέω γιατί το δώσανε αυτό. Δεν το δούνανε σε ένα κανάλι, α ένας... πούμε, και το δώσανε σε κακοκαιρία. Ναι, και. Προχτέ. Έγραφε ένα. Σε γιατί στο... δεν είναι. <laughs> στο Twitter ότι όταν θα έχει τελειώσει η Ariel θα έχουμε κάνει skip. Oh. Θα έχουμε γλιτώσει, δηλαδή ξεπεράσει την κακοκαιρία. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό που ζήσαμε στην Αθήνα δεν ήταν κακό. Το όλοι τέτοια διαφήμιση στα ναι ναι. ναι, ναι. Αυτό που ζήσαμε στην Αθήνα. Μια βροχή χτες δεν είναι κακοκαιρία με τα έκτακτα κερικά φαινόμενα ε, Γενικώς Το έχουν κουνηθεί λίγο οι έννοιες είναι σε Είναι ένα πρωτοβρόχη ε, ε, μια βροχή τώρα ε, 30 Νοέμβρη Σχεδόν είχε. ποτιστική Ά, Άμα δεν βρέξει και, βρέσει και όταν δεν θα έχουμε λίγες του σχεδόν χρόνου Σχεδόν ποτιστική Χαλαρή βροχή Και μας είχαν πρίξει με τα έκτακτα καιρικά ναι. Γιατί γίνεται αυτό Διότι στο οικογενειακό κλίμα να φοβηθεί ο κόσμο, να φοβάται μονίμω και να έχει μια ανακοίνωση πάνω από το κεφάλι του, βάζουν και τον καιρό μέσα πια. Ε, πέρα από αυτό και για να καλύψουν και του κόλου του για οτιδήποτε γίνει. Μα τι θα, ο, ε, θα καταστροφή κτλ. Εμεί είχαμε προειδοποιήσει, α προσέχατε. Όπω το μέτρο αυτό το γελίο που πρέπει να έχει αλυσίδε από 1η Οκτώβριο με στα μάξια, ας πούμε. α πούμε. είναι υποχρεωτικέ. Ναι. Για να μην γίνει υγιεινικά... Τι. Χρυσές, ναι, καλά, δι... Όλοι <laughs> <θα> κυκλοφορούμε. <laughs> να αντινόμαστε και να κυκλοφορούμε Ναι, υποχρεωτικό αυτό δεν πάμε. Μενίδη, όλη την ώρα. Την τη μεγάλη πλημμύρα στη Μάνδρα δεν την είχε προβλέψει κανεί. Mm. Για αυτό. Γιατί πήγαινε οι Μάνδρε, η ιατρική οδό που πρέπει να πληρώνουνε, που από ό,τι μαθαίνω του τρώνε τα λεφτά με διάφορα παραθυράκια κτλ. Δεν ήταν έτσι, δεν ήταν έτσι. Και... Δεν ήσουν εκεί, δεν είχε πολύ χρόνο. Δεν ήσουν εκεί. Ήσουν ώρα, δεν δικαιούσε. Πέρασε μόνο για μια, ένα σταθμό, σε, ένα σε είδαμε. Όλα αυτά. Οπότε βρίσκουν διάφορε λαμογέ. Θέλω να πω ότι όλα αυτά. Για να φύγουν όλα αυτά και για να πληρώνουν οι φίλοι του, οι εργολάβοι και οι ιδιοκτήτε. Ιδιωτικών δρόμων κτλ. στέλνουν ένα τρομοκρατικό μήνυμα, 112 όλη την ώρα. Μα στείλανε προχθέ και το σεισμό. Πάρτε σφυρίχτρα. Α, είχατε μήνυμα. ήρθε ένα μήνυμα, ναι. Α, μία σε μας... πού ήρθε το μήνυμα. Δεν ήρθε ακριβώ από το 112. Έχει μια φάρμακα που σου προστατεύει να κάτι στέλνει μια φάρμακα. Ναι. Ναι, ναι. Σε μένα δεν στείλανε, δεν έχω σφυρίχτρα. Δεν έχει σφυρίχτρα. Όχι. Πού πάσχαλε γυμνό στα κούρια Χωρί σφυρίχτρα. Όπου θα γίνει το κακό. Λοιπόν, τελειώσαμε και με την Άρη. Τώρα, βέβαια να πα και μια σκυλοτροφή μαζί να έχει. Άμα γίνει τίποτα, θα σε βρούνε. Κατασημερίω τα σκυλιά. Σωστό και Ανοιχτή. Ανοιχτή. Να σε βρούνε. Μόνο έτσι. Και στην ανάγκη τρώ και εσύ. Ναι, Ξατάται θα τα τα σκυλιά με ενέργεια και με. το τρίχο. κάνουν καλό Η τώρα ή η ξηρά. Όλα αυτό. το το Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί ο Πολάκης μίλησε χθε στο Λαβρίο και ε, μάθαμε τον Πολάκη ότι δεν ισχύει τίποτα. Έρχονται κανονικά, ετοιμαζόμαστε. Oh. Μην πιστεύετε καμία δημοσκόπηση, είναι όλε πληρωμένε από τη λίστα Πέτσα. Η λίστα Πέτσα είναι το αντίγραφο τη λίστα Σκελπνό, ακριβώ τα ίδια είναι. σε κάποια site που φτιάξανε τώρα ε, κτλ. Λοιπόν, ε, αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά και να είστε σίγουροι γι' αυτό, όπου και απλά ο κόσμο να ξέρετε κάτι. Η δεξιά τη φοβάται, γιατί η δεξιά είναι εκδικητική και φοβάται μην τον μεταθέσει, μην τον πάει εδώ, μην του πάει το παιδί αλλού, μην του κάνει... Υπάρχει αυτό το πράγμα πολύ έντονο, δεν το ξέρετε. Λοιπόν, θα φάνε, θα φάνε τέτοιο βρόντο στις εκλογές που θα γίνουν πολύ σύντομα, που δεν θα έχει υπάρξει ιστορικό προηγούμενο. Και εμείς τώρα για να το ξεκαθαρίσουμε το πράγμα. Εμείς πρέπει και θα είμαστε και στις εκλογές με απλή αναλογική, πρώτη και με καθαρή διαφορά. Και θα καλέσουμε και θα καλέσουμε, θα είμαστε, μην καμία αμφιβολία ότι θα είμαστε. Θα ξεδείτε και τον βράδυ πώς θα είναι όλοι, αυτοί οι δημοσιολόγοι. Λοιπόν, εδώ μάθαμε ότι όποτε γίνουν εκλογές μες το 23 θα είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Και με, και με, με διαφορά. διαφορά κιόλας, ναι. Και με διαφορά και επειδή ήταν στην Προεκλογική Συγκέντρωση του Λαυρίου το συνέχισε γιατί έβγαλε και αυτοδυναμία. Εμείς θα καλέσουμε όλο το προοδευτικό δημοκρατικό τόξο να συμπράξει σε μια προοδευτική κυβέρνηση. Αλλά εδώ να είμαστε καθαροί, εάν δεν γίνει αυτό εφηκτό, γιατί κάποιοι είναι πιασμένοι και κάποιοι μπορεί να παραμείνουν κολλημένοι και με αυτούς που θα απομένει να μην φτάνει το 151. Τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογέ, όπου ο Αλέξιος Ήπρας και ο θα ζητήσουμε ισχυρή αυτοδυναμία για να βγάλουμε τον ανέκης Πρωθυπουργό και να εφαρμόσουμε αυτό το πρόγραμμα μόνο. Έτσι λοιπόν καταλάβαμε περίπου πώς θα γίνουν τα πράγματα. τα προδιέγραψε τα περιέγραψε. Άξ, θα κά, πάμε ευθείαν μπροστά δεν μιλάμε το Χαϊκάλι ενώ δεν γι... ξέρω δεν ξέρω. Νομίζω δεν Παταρό. απέχει από την πραγματικότητα αυτό που είπε πολλά και συλλογικά. Δεν ξέρει και ποτέ έτσι. Ποτέ και ποτέ οι δημοσκοπήσει που βλέπουμε, ξέρουμε πολύ καλά ότι μπάζουν από χίλιε μεριέ. Είναι ολαισθημένε, αγορασμένε. Αν δει στα λάθη και τα περιθώρια λάθο που δίνουν, είναι ό,τι να είναι γενικώ. Οι δημοσκοπήσει είναι, είναι μια, πάνω. Πάνω. μια ωραία συζήτηση. Δεν πέφτουν πάντα έξω. Αν δηλαδή για το τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω. Θα φανεί, θα αποδειχθούν η εγκυρότητά του στι εκλογέ. Στι προηγούμενε. Που δίνανε 9 μονάδε διαφορά. Να. Ήταν 9. Ήτανε, μονάδες ναι, διαφορά. Και λέγαμε όλοι οι άλλοι Πάλι κοροϊδεύουν. Παλιότερα, το 2015, το 2012, δεν είχαν πέσει μέσα. Δεν είχαν δείξει το ΣΥΡΙΖΑ 18%. Εκεί ήτανε, το 2012 λέω τώρα. Εκεί ήταν ούτε το 36%, νομίζω, του 2015 το, το, το που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ το είχαν δείξει. Το 9% όμω του Μητσοτάκη το 2019 το είχαν δείξει. Το Και σχεδόν όλε οι εταιρείε. Εξαιρεμένη μια που έλεγε δύο μονάδε μπροστά ότι εκείνη ωραία εταιρεία. Που είχαμε βγάλει τον επεφτηνό τους μετά ήgammaμε γέλας πάρο που. το βγάζει κατά προσέγγιση; ναι, ναι. καλά Ναι, όλα κατά προσέγγιση είναι έτσι κι αλλιώ. Το 9 ήταν 9, όμως το πέτυχαν το 19. Ναι, ναι, Κάποιες δεν που υπάρχουν κατά τη διάρκεια, δηλαδή θα δεις πιο έγκυρες ενδεχομένως κοντά στις Γιατί δεν το προηγούμενο διάστημα που χρειάζεται για να φτιαχτεί κλίμα. Θα δει περίεργα πράγματα ξέρω ξέρω και σε περίεργε και και ερωτήσει. Για να φτιάχνετε κλίμα, το κλίμα. Ε, φτιάχνετε κλίμα. Όπω φτιάχνετε από τα κανάλια κλίμα και την πυπίλα που τρώσαι, έτσι δεν γίνεται τα ξέρω τι να σκοπεί. Νομίζω ότι έχουμε μεγεθύνει και εμεί στο μυαλό μα. Υπάρχουν, γιατί... όχι, είναι σαν τη λογική Ό, του κλίμα... άγωνη. Του λέγε, λέγε, κάτι θα okay, μείνει. Κάτι μένει προφανώ. Αλλά όταν πα στο σούπερ μάρκετ και τα μετρά, ό,τι κλίμα και να σου φτιάξει κάποιο, στο έχει φτιάξει η τσέπη το κλίμα. Το ίδιο και με τη ζωή σου, την καθημερινότητά σου είναι καλύτερα σήμερα τα πράγματα που ήταν το 19. <Πωσιά> Εντό Νέα Δημοκρατία, είμαστε καλύτερα ο καθένα οικονομικά <σταλώς> από ότι έτσι, ήταν το 20 πριν δύο, <σταλώς> και με πανδημία. Πριν 20, πριν δύο χρόνια. Τίποτα Μπορεί κάποιο να κάνει τη σύγκριση. Ποιο κλίμα, πια δημοσκόπηση και ποιο κανάλι. Τι να μου πει, ότι είναι καλά, αφού δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά, αλλά υπάρχουν επιχειρήματα που βρίσκουν και τα λοιπά, ότι ο άλλος είναι χειρότερος και θα τα κάνει χειρότερα Εντάξει, και είμαστε εμείς και είναι έτσι, γιατί άμα ήταν ο άλλος θα ήταν χειρότερα Ενώ, θα είμαστε με υπάρχει κολόχαρτα υπάρχει. σε έλλειψη και τέτοια. Ναι ρε παιδί, αυτά θα τα πούνε, είναι μες στο πρόγραμμα και οι Μέν και οι ΔΕ λένε τα δικά τους για να εφαρμόσουν τελικά την ίδια πολιτική. Οκ, okay, αυτό είναι μες στο πρόγραμμα, το ξέρουμε. Πάμε στο σεισμό, γιατί η Εύη έδωσε ένα, σεισμό και έχουμε ένα... Πώ να το πω, μαλλιοτράβηγμα των σεισμολόγων. Τι έχουμε, τι, Τσακώνονται. Δεν ήταν στην Εύη, ήταν αλλού. Όχι, στην Εύη ήταν. Α, σε αυτό αυτό συμφωνούνε. Και στο μέγεθο συμφωνούνε. Βγαίνει ο Τσελέντη, γνωστό σεισμολόγο. Βγήκαν όλοι και λένε δεν εκτιμήσαμε σωστά του προσυσμού. Έλειγε ο Παπαδόπουλο, έβλεπα σήμερα το πρωί άλλο σεισμολόγο. Αλλά βγαίνει ο Τσελέντη χτε στο πρώτο πρόγραμμα της, ε, ΕΡ, τη ΕΡΤ, ραδιοφωνία. Και δείχνει, αποδεικνύει πόσο σοβαρό είναι ω επιστήμονα. Και τι σημαίνει σοβαρότητα ναι. στον επιστήμονα. Οι Αρκιονίδε πραγματικά με... έχουν χάσει τον ύπνο μου εκεί κάτω. Ε, Έχω χάσει μια... τον ύπνο μου. Βεβαίω. Γιατί έχει, έχει μαζέψει. Γιατί ασχολούμαι με τι Αρκιονίδε τελευταία πέντε χρόνια. Έχει μαζέψει πάρα πολύ η ενέργεια. Ε, κάποια στιγμή είναι γεγονό ότι θα κάνει κάποιο σεισμό εκεί κάτω. Και επειδή η... τα καθιστικά τη μυστική δράση εκεί πέρα επηρεάζουν σί... σίγουρα και την Αθήνα, ξέρω πέρα, χώρε και τέτοια. Έχουμε βάλει ένα πολύ πυκνοδίχτυο σεισμογράφων στιγμό... στην περιοχή. Έχουμε μάλιστα. Πάρε και την υποστήριξη του μοτορόιλ Ελλάδα, και έχουμε βάλει και πλέον 25 σταθμού, Έχουμε βάλει και σταθμούς αντίκνευσης Ραδονίου. Το Ραδόνι είναι ένα αέριο το οποίο βγαίνει πριν από μεγάλους σεισμούς. Ε, και πιστεύουμε ότι θα δούμε, αν αναγκίνει θα το δούμε έγκαιρα. Πάντως η Αλκιονίδη δε, είναι μια περιοχή από τις κανεί πολύ, πολύ επικίνδυνε και σεισμικά Το, περι... Εκεί, το περιμένετε άμεσα, κύριε Τσελέτη, αυτό ε, δηλαδή στα, στα επόμενα άμεσα... ένα, δύο, τρία ή και πέντε χρόνια. Ε, βέβαια, ναι. Το περιμένω μέσα σε πέντε χρόνια, πιστεύω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο Οι Αλκιονίδες είχαν δώσει σεισμό 24 Φεβρουαρίου του 1981 ναι. και είχαμε και... Ελάχιστου νεκρού στην Περάχώρα και στο Λουτράκι. Και είχε κουνηθεί πάρα πολύ η Αθήνα. Είναι ένα, εγώ, όπω θυμάμαι, εγώ ήταν ο μεγαλύτερο σεισμό του 1981. Το 1981, μπράβο. Ναι. Έπαιζε το φω του Αυγερινού στην τηλεόραση. Αυτό μα κράτησε. Γιατί το βλέπαμε όλοι, δύο κανάλια τότε μόνο. Α, Οι μισή βλέπαν το φω του Αυγερινού. Το 99 είχαμε Beowort και Beverly Hills. Μπράβο, ναι, ναι. Είχαμε και πολλά κανάλια το 99, Ναι, είχα, είχα είχαμε επιλογέ. Τότε ήταν μόνο τα κρατικά. Λοιπόν, και έγινε αυτό. Και όντω έχει να γίνει από τότε σεισμό. Και βγαίνει εδώ ο επιστήμονα. Ο οποίο η πρώτη του Δουλιά είναι να καθισάζει την κοινωνία και λέει ότι περιμένουν χωρίς τον ύπνο με τη Αλκονίδα και περιμένουν στο επόμενο 5 χρόνια, ό,τι ναι, πάνω από 5-6. Να. Ναι, Τι είναι αυτό. Ποιο ζήτο ποιος πεθαίνει μέσα. Και εγώ δεν λέω, έτσι, λέω πιστεύουμε. εγώ θα γίνει 8. Mm. Δεν είμαι ειδικό, αλλά σε, στα 3 χρόνια. χρόνια Τα 3 εγώ, χρόνια. Ναι. Τι είναι αυτό ακριβώς και μετά λέει, θα το πάρουν αυτό θα το απομονώσουν στην ίδια συνέντευξη και οι δημοσιογράφου είπα γράμματι θα κάνουν αντάκαμε αυτό. Επροφανώ. Μάμα λε ότι είσαι ο υπεύθυνο και μου λε ότι στα πέντε χρόνια... Εγώ τι να κάνω ως Αθήνα. Εγώ να δεχτώ. Σπυρίχτερα. Εγώ να δεχτώ <συρίχτερα> Θα δεχτώ την επιστημονική επάρκεια, μετράει τα ραδόνια, δεν ξέρω εγώ, την ελαστικότητα του εδάφους. Τι να κάνω. Επί πέντε χρόνια θα μπαίνω στο σπίτι, δεν θα μπαίνω. Όχι, θα έχει το νους. Ωραία, τον έχω. Θα κάθεσαι κάτω από την πόρτα ή κατά το τραπέζι. Α, για την κακοκαιρία. <συσχελί》>. Να έχω τον νου μου την Άριελ το Αριελ. Να έχω τον νου μου στο για το χασμό. Στο πλάσμα. Να, να έχω το νου μου για το χρέι. Να έχω τον νου μου για την τράπεζα. Τι, τι είναι αυτό. Νάχισε να έχει ένα φοβάστο. Αυτό μου φτιάξει για, για ζωή. ζωή. Ε, διαλέξαμε σύστημα που δίνει ελευθερίε. Όχι. Μα Μαφού είναι το σύστημα τη ελευθερία. Αυτό. Αυτό είναι. Το άλματο τη ελευθερία που παρεμίδευε. Όχι τη ελευθερία. Συγγνώμη, συγγνώμη. Παρεμίδευσα. Το IT. Διψώτικο. Ναι, εντάξει. High sked. συνέχεια. Δεν χρειάζεται. Υπάρχει ένα ρήμα, μια προστακτική. Όχι, δεν χρειάζεται. Αλλά δεν είναι high Και δεν είναι Άι Βασίλης Όχι, είναι το high απέρα το κοινωνικό τραγούδι. Ξέρετε. Διαφήμιζε το παραμικρό. Δεν με Ούτε το άδονη. Όχι, ούτε πριν εδώ, Το είχα μα... τα παιδιά. Πριν λεγγε πάλι εδώ δεν ήταν. Εδώ ήταν. Άλλη δεν κάνει. Και ήρθε στο γραφείο γιατί μα παίρνοντα το στούντιο και μα έλεγε πόσο καλά πάντα τα πράγματα πάλι στην οικονομία και με κάτι οι δίκτε, και του λέμε. Αλλού το... αυτό, στον κόσμο τη Μπάρτη. Παίρνω καλά. Μελετά οι αυτό ναι. κάνει. Έχει. και εγώ να άμω η οργόγικο οικονομικών του δίκτε, θα έλεγα. Μα έλεγε έχουν ανέβηει καταθέτηση του κόσμου, τόσο θα δει και είναι η και με βάση στοιχεία, προφανώ αληθινά Και του λέω κι εγώ ότι σε σχέση, αυτό που είμαι και πριν, σε σχέση με το 19, εγώ τα μετράω περισσότερο. Εγώ που είμαι ο ίδιος άνθρωπος με την ίδια μισθοδοσία Τα μέτρα ο σε σχέση με το 19 Ναι μου λέει στην κοινωνία πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική Α έλα, καλό okay. στο <laughs> να Ναι αλλά γι' αυτό δίνουμε αυτά που δίνουμε mm. Επιστρέφουμε Για να, να εξαρτάστε από την κυβέρνηση Για να την ευνομονείτε αυτό έρχονται δεν εκλογές αυτό, αυτό δεν είναι αυτό. Όμως, Γι' αυτό δίνουμε αυτά που δίνουμε λοιπόν ε, Ναι εντάξει, κάτι πρέπει να κάνει έτσι yeah. Οπότε αυτά τα πάρα πολύ ωραία Χτες βράδυ έγινε ένα δείπνο. Νομίζω στην Κυφσιά. Στην Κυφσιά θα ξέρω, σου πω εγώ. Όχι, νομίζει. Στην Κηφισιά, Στην Δαβέρο του Βασίλη. Μπράβο, έχει εκτενέ φωτορεπορτάζ από το είδα και ο Ενικός Έχει τη φωτογραφία Καραμαλή με Σαμαρά. Οπα. Που συμφάγανε. Αν δεν παίξανε FIFA 98 Εκεί το σωστό, συμφάγανε. Δεν είναι συμφάγανε, γιατί μάλλον έφαγε ο Καραμαλή. Ο Σαμαρά κοίταγε. <laughs> τι να κάνει, να προλάβει. Τι να προλάβει να κάνει ο Σαμαρά εκεί με τον καραμαλή που είναι ο λύκο από πάνω. Αυτά τα στερεότυπα δεν μου αρέσουν. Ότι mm. ο Καμαλή παίζει PlayStation. Ε. Ωραία, να τον δούμε πολιτικά τον Καραμαλή Βεβαίως. Είναι ο πρωθυπουργό που Είναι κυβέρνησε 7 χρόνια κεφάλαιο. Που συνέβαλε στη χρεοκοπία. Κατάφερε να κρύψει, να κρύψει μια χρεοκοπία. Ναι, ναι, ναι. Να την καλύψει γέμισε, με διάφορα γιογάκη με την καυτή πατάτα. Γέμισε το δημόσιο με δικού του. Με προκόπη Παυλόπουλο, υπουργό Ιστορικών. Κατάλαβα ότι έρχεται το χάο και εγκατέλειψε χωρί ποτέ να μιλήσει από τότε. Θε καλύτερα να λέμε αυτά ή να λέμε ότι είναι PlayStation και τρώει. Ναι, καλύτερα να λέμε αυτά. Αυτά γιατί είναι εύκολο να λέμε για το PlayStation, όπω εύκολο λέγαμε ότι ο Γκάκη είναι χαζό και τα λοιπά και μια χαρά. Έχει τεράστια ευκαιρία γιατί δεν έχει μιλήσει. Εντελώς, η, η μεγαλύτερη υποτίμηση του ελληνικού λαού είναι ότι δεν μιλάνε οι πρώην πρωθυπουργοί. Μόνο για όσου Ποπανδρέου μιλάει. Mm. Οι υπόλοιποι το δε ούτε ούτε ο Σιμίτη. Το δεν είχαν καλέσει στι επιτροπέ τη Βουλή για τα σκάνδαλα του Γιάννη και του Άκη και του Τσουκάκη. Δεν πήγε ούτε, που έχει την πολιτική ευθύνη. Θα μπορούσα να πάει να πει, δεν ξέρω τι κάνανε υπουργοί, οκ, okay, δεν ήξερε. Δεν εμφανίστηκε καν. Ο Καραμαλής δεν έχει μιλήσει ποτέ για τις ευθύνες που έλεγε θα πάμε για οικονομικό θαύμα και βουλιάξαμε κατευθείαν με το που έφυγε και ενώ ήταν. Μόνο ο Γιώργος Παπανδρέου βγαίνει ο, Έρμος, ο το έκανα στο Καθελόρος γιατί να κάνω διαφήμιση στο νησί. Να και αυτό. Στο τι, τι να αυτό. Και, να πει και, και αυτός. ότι η αλυσίδα στο ποδήλατο συνηθίζεται να Μα, αλλάζει Ναι, ο Σαμάρα. Καλά, ο Σαμαράς δεν πηγεί ούτε καν να παραδώσει το Τίποτα. Α, πιο κομπλεξάρα, δεν έχει τίποτα σε πρωθυπουργό. Και θυμήθηκα λοιπόν, επειδή χτε φάγανε και πολλοί λένε ότι φάγανε και το μισοτάκι και ξεκοκάλιασαν. Δεν μπορεί να ήταν. Δεν Από τα κινητά Μπορεί να ήταν Κόρτσι, μπορείτε. Τον... <laughs> γιατί μα βγάλανε το γεύμα, α πούμε. Βγάζω σε κάτι τέτοια δίπλα. Α, και φτεδάκια. Ναι, ναι, ναι. Με πιθαγάκια και φτεδάκια τη βγάλανε. Ναι, ναι, ναι, με ναι, ναι, κάτι κοιμάδε, ναι. <laughs> ναι, ναι, ναι. Ξέρω, ίξ, κάτι, δεν είχε ένα γουρνόπουλο να φάει σαν του Νοβελίξ κάτι, να πάει με το μενίρ του. Έχει βγει και το μενού πάντως, γιατί σε αυτά πάντα βγαίνει. Α, το μενού και σημα. άλλα. Εγώ θυμήθηκα Θυμήθηκα τότε που είχαμε αποχαιρετήσει όταν είχε φύγει τον Κώστα Καραμαλί. Αχ. ήρθε η ώρα. Τα μάτια Ήρθε η ώρα. Ποιο συμβαίνει το. Ντυ Ήρθε η ώρα. Και Μία είναι η λέξη εδώ και πάει να Πρέπει να φύγουμε δυστυχώς να Πιστεύω ότι κανεί πρέπει να κάνει τη δουλειά του Και να απέρχεται να Πιστεύω ότι όλα τα πράγματα Έχουν αρχή και τέλο. Και τέλο. Μια διόρθωση για ποιο ταξίδι κίνησε να φάς Στην περίπτωση του Καραμαλή. Ε, νομίζω ταιριάζει. Τον είχαμε αποχαιρετήσει τότε και νομίζαμε ότι τέλειωσε. Με δάκρυα στα μάτια. Και ξαφνικά έκανε την ομιλία προχθές πότε ήταν που έλεγε τι μαντινάδες κατά του Μητσοτάκη. Το τον ΑΕΤΟ, τον λαβωμένο, ναι. τι έλεγε, και χτε τραπέζι με τον Σαμαρά. Ναι. Είχαμε αποχαιρετήσει. Ε, δεν είναι γεύμα, τώρα αυτό... Όχι, τώρα αυτό. βρέθηκαν δυο φίλοι με τα φίλια. Εννοείται, στο ίδιο κόμμα και με αυτό το κλίμα σε μια δύσκολη στιγμή για το Μητσοτάκι, υποκλοπέ και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, ναι. Και είχαμε αποχαιρετήσει, θυμάμαι, και τον Αντώνη Σαμαρά. Υψώστε τι ελληνικέ σημαίε! Βρίσκεται κοντά μα ο πρόεδρο demokratias antonis elinides to mini masas to elava Κατα μάτια... δεξιά μαλλιά. Το μαλίπο είναι! Και να λουλούδε Πάντα φορούσε στα ρούχα τα παλιά. Σότι μια φορά. Από σήμερα λοιπόν παρετούμε από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας Τώρα αποχαιρετούμε σήμερα με αγάπη, με εκτίμηση και με αναγνώριση Κύριε Αντώνη πώς αγαπάμε Πόξο Και μαζί σου τα Το πίδιμα Οι σκοτειέ για σένα μετράμε Παρετούμε από την ηγεσία τη Νέα Δημοκρατία. Η δεσπονα ταράχτηκε και δάκρυσαν οι εικόνε. Και σου ξεπνάμε, Σαν σένα Σαν, γελάμε, σαν μου ο τη ουρανή. Αγιαστείτε το όνομά σου. Βράδιο, εγώ. Πρόνει να κοιμηθεί κι όταν ξυπνά τον κατέραμε στην πόρτα να βρεθεί να τον ραντό και θα βγει ποτέ του στην Αβρίση. Έλαζε λόγω μα. Αφού για πάντα με στον ρό του, φέλησε πια. Οι δάφνες μυρίζουν ωραία αλλά ξεραίνονται γρήγορα Α είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει <Κι> Ναι, αλλά μπαίνουν στι φακές οι δάφνε. Ναι, πολύ αυτό. Το, το ε... ίδιο θα μπορούσε να είναι για τον Παπαντώνη Θα το κάνω τραγούδι της Κιβωτού Ναι, σωστό θα είστε εκεί <laughs> Με, Θα κάνω μια αυτοκριτική, μία αυτοκριτική. Ναι, ναι. Θα έλεγα πως ο το επιχειρητισμός του Καραμαλή ήταν πιο συναισθηματικός Ε, ναι, πιο μηνόρε. Ένα σωμάτι θα έλεγα βγήκε πιο αλέγκρο, μα βγήκε. Ε, μια ναι. χαρά. Ένα ματζόρε ανεξέλεγκτο. Αυτό το τραγουδί είχαμε. Πρώτον, δεύτερον, τον καραμαλί είχαμε δεθεί. Είχα Έχετε τόσα χρόνια. Πήγε, πήγε δεύτερη τετραετία. Ο άλλο ήταν δύο χρόνια μέσα στην πίεση. Έχουμε να δούμε πρώτον. δεύτερη τετραετία από τον καραμαλί. Ήταν ο Σιμίρη, μετά ο Καραμαλί. Από τότε ο δεν έχω ξαναδεί. Μετά ήταν δύο χρονοί όλοι. Ο Τσίπρα έκανε μια τετραετία και 6 μήνε από το άλλο. Δεν ήταν τετραετία, εντάξει. Η, η δεύτερη τετραετία. Όλο μαζί ήταν 4,5 χρόνια. Αυτό λέει μια τετραετία και 6,5 από την άλλη. Ναι, εντάξει. εντάξει δεν έτσι. έκανε σαν τον Καραμαλή. Όχι. Δεν, δεν δε θεωρείται δεύτερη τετραετία. Όχι. Δεν, το πρώτο ναι. ήταν το εξάμεινο της συμφοράς. Τέτοιο και πριν το Σιμίτι βέβαια που ήταν άλλες εποχές. Ο Σιμίτις ήταν η Ευμαρία. Ο ακροβιότερος. Οπότε του στη αυτού, επειδή μπήκαν ξανά στην επικαιρότητα και θα απασχολούν ναι, από τη φαινετη γιατί κάνει και ένα ίδρυμα ο Σαμαράς την περινή βδομάδα να κινούνται το ίδρυμα τον Σαμαράς κάθε βήκαν ένα ίδρυμα και περίσωτρο aftous είναι για ίδρυμα ναι αλλά κάνουν το ίδρυμα Τι κάνουν πάνε στο δικό του. ναι ναι θα ο βασαλούνο ο ίδρυλων δεν που θα πάστα τεipas το ίδρυμα Μητσοτάκη, θα πάει ο Σαμαράς να κάνει τι, το δικό του Πολυσηματικό δηλαδή αν κάτι έλειπεν ένα ίδρυμα σαμαρά. Σαμαράς ένα κομίδρυμα ένα κομίδρυμα κι αυτός ο Σαμαράς έχει κριμένα ντάξ είναι όλα αυτά χρίσιμα γιατί κάπως πρέπει λες πώς θα μας αμπουκόνς λες κάπως πρέπει na Δεν είναι για μας αγόρια. Όχι, όχι ανή, ναι. είναι για να Είναι για κάποια αρχεία να υπάρχουν, να... κάποιες εκδηλώσεις μια συνεισφορά στο πολιτικό. Τι πιο χρήσιμο κομματισμό. από τα αρχεία Σαμαρά. Εντάξει, γενικώ. Πολύ. Με λοιπόν, μεγάλο κεφάλαιο χάσαμε. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσει. Έμα μας άρεσε, έχει πρόβλημα. Ο Σαμαράς. Ναι <χει> Ό,τι πιο περιττό πρέπει να έχει υπάρξει από <χει> πολιτικό. Κράτησε τη χώρα στην Ευρώπη και έβαλε στην πολιτική. Συνήθω Άδωνη πλεύρη βορύδη. πας καλά. <χει> ναι, δεν είναι λίγο. Και Μπαλτάκο μόνο... μόνο... τώρα στο ποδόσφαιρο. <χει> Μπαλτάκο, οκ. Okay. Οι άλλοι υπουργοί. Πάμε να ακούσουμε τις διαφημίσει και εδώ είμαστε. Τραγουδιού είναι από την θεατρική παράσταση Μαγική Πόλη του 1963. Τραγουδάει η Έλσα Μαργαρίτη. Πού ανέβηκε? Ε, στο θέατρο Πάρκ στην Αθήνα. <σχυμίσαι> Σκηνοθέτη τη παράσταση ήταν ο Λεωνίδα Τριβιζάς ο οποίο έφυγε πλήρη ημερών. Προχθέ από τι 29 του μήνα, Και μα θύμισε όλο αυτό με τη συγκεκριμένη παράσταση, στην οποία είχαν συμπράξει Μίξτο Δωράκη και Μάνο Κατζηδάκη. <σχυμίσαι> την είχαν ανεβάσει. Άλλε φορέ <σχυμίσαι> είχε. Είχαν συμπεριλάβει ταυτόχρονα παρασκευάσματα. Την, την προηγούμενη χρονιά. Το 1962 είχαν ανεβάσει απέναντι απέναντι ο ένα στην όμορφη πόλη, ο Μίξο και την οδό ονείρων, ο Μάνο Χατζηδάκη. Mm. Ήταν σε απέναντι θέατρα. Εμπορικά νομίζω δεν έχει πάει ο οδό ονείρων καλά. Ναι. Ε, και, ε, ναι τα τραγούδια αλλά ήταν στην αρχή. Τι σημασία έχει. Ναι, την ήταν... επόμενη χρονιά, γιατί τότε είχε δημιουργηθεί και μια ένταση. Γράφανε φαντάσου, οι εφημερίδε, φαντάζον υπήρχε τηλεόραση τότε. Βέβαια δεν θα είχε τα φώτα εκεί στραμμένα, θα τα είχε στα σκυλάδικα ή οπουδήποτε αλλού, δεν ξέρω. Αλλά όμω γράφανε τότε οι εφημερίδε, πήρε μια κόντρα Μίκη Μάνου και κάναν αυτή την παράσταση την επόμενη χρονιά. Την ονόμασαν Μαγική. Καλά, εφημερίδες γράφανε. Στην πραγματικότητα δεν υπήρχε ποτέ η εφημερίδα. δεν το ξέρω του κι εγώ. Ε, ε, ε, ήταν και οι δύο μαζί, και Μίκη Σταδωράκη και Μάνο Κατζηδάκη. Την ορχήστρα διεύθυνε ο Χρήστο Λεοντή mm. στο θέατρο μέσα και τη χοροδία ο Μάνο Λοίζο. Ναι, παιδιά τότε, κουσάριδε και του είχαν τέρατα τώρα <laughs> Τι, ήταν, τώρα ήταν εκεί. Ήταν δύο σωλίστε, ο Γιώργο Ζαμπέτα στο Μπουζούκι και ο Δημήτρη Φάμπα στην Κιθάρα. Mm -hmm. ε, τραγουδούσαν τα σκηνικά και τα κοστούμια του Μήνου Αργυράκη. Χορογραφίε του Μανώλη Καστρινού τραγουδούσαν Γρηγόρη Πυθικότσι, Ντόρα Γιανακοπούλου, Λάκης Παπά, Κλειό Δενάρδου, Γιάννη Σα Μαργαρίτη που την ακούσαμε και η Νίκη Καμπα. Σκέψει τώρα, οι Έλλη μπαίνοντα αυτό το χώρο ναι. που είναι όλη αυτή Τα τέρατα, πώς εκεί. και πώ βγαίνει σε πρώιμη φάση τα τέρατα σε πρώιμη φάση, δηλαδή μη χατζηδάκη ήταν νέα παιδιά, δεν είχαν ούτε το 50% του έργου τους δεν είχαν φτιάξει Εντάξει. το 63 okay. δηλαδή ναι, αλλά ήταν μια όμως ποιοι ήταν τελικά ναι, προγράμως δεν ξέρανε ο κόσμο τι θα γίνει όλοι αυτή. μετά Εν τω υπήρχαν δύο μέρη στην παράσταση. Αλλά το ταλέντο δεν έχει να κάνει με την το, ποσότητα του έργου. Όχι, όχι, όχι. Προφανώς. Αυτό το ξέρανε από τότε. φαινόταν από ε, τότε. Αν ο Λοζο, ο Χατζηδάκη, ο Θωδωράκη. Ποια άλλη είπαμε, ο Ζαμπέτα, ο Πυθικότη. Χατζηδάκη, Θωδωράκη, Ζαμπέτα και Πυθικότη ξέραμε πολύ καλά τι παίζει. Ξέρανε ότι παίζει. Ξέρανε, ναι, δεν υπήρχαμε εμεί. Και κάποια στιγμή ξύμφωνα βρήκα μια διοίκηση που ε, υπήρχαν δύο μέρη στην παράσταση. Ο κάθε συνθέτη είχε το δικό του. Ο Χατζηδάκη θέλει να κάνει εντύπωση στην έναρξή του. Και ανέβαινε σε ένα σαν βαγόνι κάπω εκεί και έμπαινε με στη σκηνή. Και κάποιοι έσπροχναν το βαγόνι και έλεγε ο Χατζηδάκη Καλησπέρα σα. λέγουμε Μάνο Χατζηδάκη, γεννήθηκα στην Ξάνθη και ζω στην Αθήνα. Έτσι ξεκινούσε. Δεν του άρεσε όμω τι πρόοδε έτσι όπω πήγαινε, το ξαναπήγαιναν. Καλησπέρα σα. λέγουμε Μάνο Χατζηδάκη, γεννήθηκα στην Ξάνθη και ζω στην Αθήνα. <ΛΗ> Πάλι δεν του άρεσε, ξανάμανα, στην τρίτη-τέταρτη φορά, κάπω λογικό. Αγανακτούν όλοι στι πρόβες ακόμα. Στι πρόβε, στην παράσταση. <laughs> στι πρόβε είμαστε τι, στην παράσταση. Και ξανά, τελευταία φορά, καλησπέρα σα. Λέγομαι Μάνο Κατζηδάκη. Γεννήθηκα στην Ξάνη και ζω στην Αθήνα. Πεταγείτε κάποιο μουσικό ή ο Ζαμπέτας ή ο πιανίστας Δεν είναι σίγουρο και λέει: Εμά θα μα συνέφερε να συμβεί ακριβώ το αντίθετο. <laughs> να είσαι από την Αθήνα και να ζει στην Ξάνθη yeah. εννοούσε για να γλιτώσουμε όλο, όλο εδώ, αυτό το, το πήγαινε με τι πρόβε και με, τα, με τη μανούρα που είχε γίνει. Ωραίε στιγμέ. Για Ζαμπέτα ταιριάζει η Ατάκα. Για Ζαμπέτα, ναι, δεν ναι, ξέρω μέχρι τώρα σπουσίπου. τι είχε γίνει. Είναι από μια διήγηση που τη βρήκα εκεί στο διαδίκτυο. Ε, λοιπόν, να έρθουμε εδώ στα δικά μα. Ποια δικά μα? Πάμε στην Κύπρο. Στα γερμανικά μα. Οκ. Πάμε λοιπόν. <laughs> <laughs> κατά μία έννοια είναι και. Εγερτήριο αυτό που θα ακούσουμε, μάλλον είναι από κάποιον. Που, που σημαίνει. Θα το πει όλο. Ε, σιγά σιγά θα το πει. <laughs> θα το φέρει στην κομβική φράση. Ε, ναι, στην εγχωμένη. Μπράβο. Ε, ε, από κάποιον που συνεχώ σημαίνει εγερτήρια, είναι ο Μητροπολίτη Μόρφου. Χώρια των διδαχών που έχετε κάνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Που κάποιε έχουν γύρει και κάποιε αντιδράσει. Θα τα κουβεντιάσουμε ναι. όλα αυτά. Ναι. Αλλά η επαφή που είχαμε ε, για να ακούσουμε για Θεό ήταν πολύ σημαντική. Και πραγματικά σα ευχαριστούμε για αυτές τις στιγμές που μας χαρίσατε Δόξα του Θεού, δόξα του Θεού. Κοίταξε, δω, δώρο που δεν δορίζεται είναι ζωή κλεμμένη μέχρι και αυτή η Αρβανιτάκη το λέει σε έναν, σε έναν τραγούδιν Σωστό Ζωή μαλλον που δεν... Είναι ζωή χαμένη, ναι Που, που δεν, μοιράζεται, που δεν δε, μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη Κλεμμένη, ναι Ότι ξέρει όλο το μουσικό, πεντάγραμμο και <laughs> το... λέει το δυνατά δυνατά, δυνατά. Ε, αυτό τέριαζε τώρα. Α, Έχει πει Καζατζίδη. Άγινεκα κι εγώ. Όλα μαζί. Mm. Ναι, αυτό ήθελε να πει. Και όχι, το όχι, λάθος. Το... Ξεκίνησε με δώρο και μετά το πήγε στη ζωή που δεν μοιράζεται, κλεμμένη και όλα τα... Υπόλοιπα, ο Μητροπολίτη Μορφού δεν είναι ένα τυχαίο Μητροπολίτη. Θα γίνει δεν τα είπε. Δεν ξέρω, ένα κάτι δήλωση είδε. Ήταν υποψήφιο, έγιναν οι εκλογέ αυτέ. Θα γίνουν, θα, θα, κύπρο, γίνει, θα γίνει. περίμενε. Μακάρι να γίνει. Οικουμενικό οι πατριάρχη, εγώ πιστεύω κάποια στιγμή. Μήπω έχει βγει και. Μα το κρύβουνε. Δεν ξέρω. Τα ξένα κέντρα, μπορεί. Ναι, τα ξένα κέντρα κάνουν πολύ δουλειά τελικά. Είναι ένα Μητροπολίτη, ο οποίο έχει γνωρίσει Αγίου. Μα αναφέρει συνέχεια τέτοιου, δηλαδή τον Άγιο Πορφύριο. Εδώ θα μα πήγε τον Άγιο Ιάκοβο, ο προφήτη. Ε, τον ήξερε, ήταν φίλοι με τον Μόρφο. Α, με τον Τζέκοψ, ναι. τον έλεγε. Επειδή ήταν φίλοι, θέλω Μετά από... του καφέτε. Λοιπόν, και του έλεγε γιατί ο Κόβιτ. Οπότε, επειδή ξέραμε τι σημαίνει η προφητεία Ιακώβου, Ότι δεν έπεφτεν έξω με τίποτα, μου είπε ένα σαν αυτός ο γέροντά σου. Έβλεπε από την κλιταρότρυπα. Πραγματικά τώρα αυτά που λέτε είναι... είναι συγκλονιστικά. Από αυτά που συμβαίνουν τώρα που βλέπει με τον κορονοϊό, που λυποθυμούν, που πέφτουν κάτω. Ε, και μερικοί φεύγουν δυστυχώ ξαφνικά ξαφνική τίδα που λέμε το είδε με εκληκτική ακρίβεια και τι δηλαδή και είπε μα τι θα βάλω στους ανθρώπους λέει όποπο τι βλέπω σαν κοτόπουλα θα πέφτουν και θα φεύγουν και όταν συνειδητοποιήσει ότι προφητεύει και τον ακούει ο διπλανός καλόγυρος λέει όχι όχι κύριε Ρέησον επιτρέπεται Ιάκωβε να προφητεύεις ποιο είσαι εσύ να προφητεύεις Και ο Ροντεγιά συνέχισε. Όχι, όχι, παιδί. Μου. Πότε έγινε αυτό, Πότε έγινε αυτή η συζήτηση. Ε, ζούσε. Πότε που ζούσε. Πριν το 91. Ευτυχώ, δεν λες που έγινε τότε που ζούσε και όχι όταν πέθανε. Ε, γιατί έχει ακούσει Θα και. Ακούω, Άκου τι λέει. Δεν υπάρχει διαφορά σε αυτά. Ναι. Ακούει φωνές ζώντων νεκρών. Και μη ζώντων. Δεν έχει σημασία. Η προφητεία είναι προφητεία. Καλάνε, ναι, δεν το με λέω. κάποιο τρόπο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και εκεί που κάθεσαι σου βλέπεις το όραμα Κάποιος το έχει στείλει από πάνω Δηλαδή σκέψω αυτό το παρεάκι που κάθονται εκεί Και σου λέει τώρα αυτός θα γίνει Άγιος κάποια στιγμή Όχι δηλαδή, είσαι, δηλαδή... θα γίνει Άγιος εσύ Εσύ, θα εσύ γίνεις, είσαι ο προφήτης Είσαι προφήτη Δεν αργεί πολύ και άρχισε να λέει, ο Εγώ προφητείες. γιατί πρώτη μόνο να έχουμε για Άγιος Με το χατζηδάκι ας πούμε Αυτό είναι θαύμα, η μουσική του ναι. Θέλω να πω Είναι και τι τη διαλέγει ο καθένα. Έχει θέματα γι' αυτό. Έχω θέματα, ναι. Τα δικά σου θέματα. Επιλογέ είναι στη ζωή. Επιλογέ είναι, αλλά κάπω μου κάνει σαν μεγαλύτερο θαύμα η μουσική και το έργο του Χατζηδάκη. Πραγματικά, εντάξει, εκεί βρίσκει να κουμπίσει. Εκεί βρίσκει να κουμπίσει. Να ο, ο καθένα όποιο θέλει να ακούσει. Αλλά εδώ θέλει. έχει με τον Ιάκοβο. Τον Τζέικοβ. Τι παλιά δε... παρέα, το, ε, σειρά. Ο οποίο Ιάκοβο κάποιο μη τα αυτά, δηλαδή προφύτευε μόνο του, μάλλον. Και λέει, θα έρθει ο κόσμο θα πέφτουν σαν τα κοτόπουλα από ξαφνική τίδα. Θα πεθαίνουν, όπως είπε ο, ο Μόρφου. Ο και... το Βελόπουλος, τέτοια χάπτια. Ναι, ναι, ναι. <laughs> και του λέει ο άλλος δίπλα, Καλόγιος, προφητεύεις. Δηλαδή, δεν μπορείς να είσαι προφήτης. Άκουσε προφητεία και, και συνήλθε μετά ο Ιάκωβος και λέει, όχι δεν προφητεύω. Mm. Ότι, το... είναι μια στην καθημερινότητα, ε, το συνέφερε, του. μπορεί κάποιος συνέφερε, να προφητεύσει. Συνήλθε. Ωραία είναι αυτά. Καλά περνάνε σε εκεί την παρέα τη αγιοσύνη και αυτά. Και περνάνε είναι, πολύ καλά. Να γυρνάει όμω, <laughs> Δηλαδή εντάξει. εντάξει. Όχι μόνο ένα. Λοιπόν, σαν να, να, να πάμε λίγο στον αδύναμα Κρίκο. Είναι στον Πάρτο να αυτή που έκανε <laughs> παρέμει με έναν άγιο. <laughs> <laughs> κανονικά. Έκανα και τα πίνω με έναν άγιο. Και <laughs> το ιστορία άκωβο. του Μόρφου είναι αυτό. Ε, κανονικά. Ναι. Αφού, ρ, ρ, ρ, ρ, λέει τραγούδια. Συνέχια στα το πάρτε να πάτε, δεν σκέφτε το πει. Έκατσα και τα πίνω με έναν άγιο Μπορεί να τα πει, ξέρω, τα πει, τα δε δε να τα καταλαβαίνουμε εμεί. Σου είχε Την άλλη φορά είχε καζατζή, Τι θες τώρα. Α, ναι, και δεν, μου, αναβήση, δεν είχε, είχε, είχε αναβήσει. Ναι, έχει που, που, που είναι και πατριώτησα. Βέβαια. Χρησιμοποιεί, τα εμπλουτίζει τα κηρύγματα. Σωστό. Τα κάνει, τα επικαιροποιεί. το επόμενο επίση. Χέρια κάτι να πει. Ο σου, το κολοβιθόμετρο κάτι. Θα Θα το φτιάξει. Αδύναμος κρίκο. Για Αλέξια. Γιατί δεν λέει Αλέξια. <laughs> Κύπρια και η Αλέξια. Άσπρο μαύρο. 39-38. 39, 38 και 8. 39 Άλλη. Χριστοφόρου. Όλου του χριστοφόρου. Ναι. One. Τέλο. <laughs> εδώ. Αρκετούς μα έχει φέρει <laughs> Κύπρος. Φορέιρα. Δεύτερη θέση στην Κύπρο. Ναι. Δεν είναι με Γιατί πάμε στον Κύπρο πάμε. Τι Κύπρο είναι κι αυτό. Εντάξει. Ο δεν ξέρουμε. Χρήστο. Ποιο διάσημος χαρακτήρα του παλιού παιδικού περιοδικού Μικρό Ήρωα ήταν πάντα πεινασμένο. Ο Πόλτο. Ο Σπίθα. Χρήστο. Ποιο ήταν ο πολιτικός πολιτικό που έγινε υπουργό εξωτερικών της πρώτης κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας τη Μεταπολίτευσης. Ο Βασίλης Λεβέντης. Πετρελέμις. Κεντρό. Ο Γεώργιο Μαύρο. Μα τον ρωτάει ποιο κεντρό πολιτικό το <laughs> ναι, <laughs> ναι, όχι, ναι, δεν είπε. Και απαντάει Λεβέντη. Mm. Εντάξει, είναι κεντρό πολιτικό ο Λεβέντη. Αλλά υπουργό θα το θυμόμαστε. Σου το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό, όταν λε κέντρο, είναι ε, ο Λεβέντη. Ο συνεχιστή με, κα... με είναι το, το, το μαύρο. Ναι, είναι λίγο δύσκολο να αλήθεια. Αυτοί. Ή ο σπίθα, το μικρό ήρω ειδικά ο μαύρο είναι πιο δύσκολο, αλλά δεν λες Λεβέντη. Ό,τι πιο κεντρό το έπε. Βρήκε Θα μπορούσα να πει Βο Για κεντρό, α πούμε. Δημοκράτη, να μην σκελέγανε. Ναι, δεν είπε όμω. Τώρα που ο Βορείδη, σαν σήμερα το 1940. Δεν να ζει στη φυλακή. Όχι. Από Έχει σχέση, 44 Έχει σχέση και με του Ναζί. Είχε απελευθερωθεί η Ελλάδα. και σχέση με του Ναζί δεν ξέρω Όχι, δεν αστείο. Δεκεμβρίου σήμερα, καλό <στομί... <στομί... Και νι... και και καλό χειμώνα. Πόσο λέγει ο Σιμίτη, μήνα. Εντάξει. Ναι. Και είναι Τι ο, πρώ... ο πρώτο μήνα του χειμώνα, ναι. Ε, δεν είναι το επίσημο. Σήμερα είναι. Τρει μήνε έχει ο χειμώνα. Εντάξει. Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρι. Σήμερα όλα αυτά στο σχολείο. Καλό μήνα λοιπόν, καλό χειμώνα. Καλά Χριστούγεννα και τα υπόλοιπα. Και σαν σήμερα. 25 μέρε για τα Χριστούγεννα και τα γνωστά. 30. Α, για τα Χριστούγεννα 25, ναι, ναι. Την... Εσεί έχετε πάει σχολείο <laughs> ή δεν χρειάστηκε. Δεν, ναι. Για να επειδή είχατε γνωριμήσει. Μα αφού με δημοσιογράφο, είμαι έτοιμο να σχολείο. Ναι, και τα ξέρω εγώ τώρα. Αυτό που λέω το σωστό. Καλά, αν αυτό, θα έκανε. Ναι, σωστό. <laughs> <δημοσιογράφους>, <laughs> <γνώσουν>. <laughs> σωστό και αυτό. <laughs> και σαν σήμερα, λοιπόν, το 1 Δεκεμβρίου του 1944, <laughs> έχει <laughs> απελευθερωθεί η Αθήνα, να θυμίσω, <laughs> πριν λίγου μήνε. Και ήρθε εδώ στην. είχαν έρθει όλοι, με ο Γιώργο Παπανδρέω κτλ. Ο γέρο τη Δημοκρατία, ο Σκόμπι έβγαλε διαταγή τελεσίγραφο ο Βρετανός εδώ αρχηγό αρχηγός που έκανε τα μαγειρέματα με την οποία πετούσε τη διάλυση του Ελλάς και του Έδες οι δύο αντάρτικες ομάδες με την ταυτόχρονη όμως διατήρηση της ορεινής ταξιαρχίας και του Ιερού Λόχου mm. αυτά τα δύο σώματα ήταν δεξιάς απόκληση, βασιλοχοροφυλακή το ένα μάλιστα είχε και αρχηγό το Τζακαλώτο, τον Τζακαλώτο του Παππού το και διέταξε να διαλυθεί ο Ελλάς που ήταν ε, η τεράστια δύναμη. Ο ΕΔΕΣ μια πολύ μικρότερη δύναμη του χεριού τους. Αλλά να μείνουν οι άλλες δυνάμεις. Αν μην ήταν... η ιδεολογική γεμονία της Αριστεράς, κάπως έπρεπε να ξεκινήσει το πράγμα. Αυτό λοιπόν οι υπουργοί του ΕΑΜ το απέρριψαν στην κυβέρνηση. Ω ετεροβαρή και εχθρική αυτή τη διαταγή του Σκόμπι. ήταν διαταγή διάταζε mm. ο ξένο τι ακριβώ θα γίνει και ποιοι θα διαλυθούν και ποιοι θα παραμείνουν. Μωρέ, τι μου θυμίζει. Στην Ελλάδα, ναι. Παρετήθηκαν και σαν Ήδηση αύριο. Και θα γίνει συνέχεια το κράτο. Ναι, αυτό, αυτή είναι η συνέχεια. <laughs> αυτή είναι το συνέχεια το κράτος. Ο ξένος που διατάζει. Και ξεκίνησαν τα Δεκεμβριάνα με διαδηλώσει στις 3 και 4 Δεκέμβρη. Αλλά έτσι ξεκίνησε επισήμω γιατί. Ξεχνάμε και τις λεπτομέρειες των γεγονότων. Και, και που τι λένε, προκαλεί τα γεγονότα. Οι προκάλεσαν Λέ, ναι, ναι, ναι, ναι. τον εμφύλιο. Πώ προκαλούνται όμως οι ακομμουνιστές και πώ προκαλούνται τα γεγονότα. Αυτή η διαταγή και... ξεκίνησε τα γεγονότα Επιδείξεις τότε. Επιδείξεις δύναμης από τους, ε, σωτή, τους ισχυρούς. σωτήρες ισχυρούς πάντα. Και υπάρχει αυτό το, η μεγάλη ιστορία με την κοπέλα στη Θεσσαλονίκη, την Εμμανουέλα, που οι γονείς της δόρισαν Την σκότωσε ο άλλο. Εκεί γίνονται εγχειρήσει. Προχθέ ο νεολιτούργησε καρδιά τη. Να κάπου στο σώμα μια μητέρα. Η κοπέλα που την παρέσυρο άλλου την άφησε, την εγκατέλειψε και πήγε και ένα άλλο να προσφέρει βοήθεια και τη έκλεψε και το ψυχοραγό. Η κοπέλα κάτω, mm. Για την απόφαση των γονέων να δωρήσουν τα όργανα, έβγαλε ο Μιτσοτάκη ο Κυριάκο και καλά έκανε. Στο tweet ένα κειμενάκι που λέει μπράβο στην οικογένεια και πρέπει έτσι παρά τον πόνο του κτλ. Να θυμίσω εγώ θέλω. Ότι και ο Άσονα, το παιδί που είχε προχέω, σκοτωθεί το κόσμο χωρί να ξέρουμε πολλά για το τι έχει γίνει. Οι γονεί του επίση είχαν δωρίσει τα όργανα και έξι συνάθρωποιο μαζόλια με τα όργανα του Ιάσονα. Mm. Δεν είχε βγάλει κανένα πρωθυπουργό. Καμία ανακοίνωση τότε. Επειδή ήταν πολύ παράξενο αυτό τη. Και δεν πήγε τότε. και στη φυλακή κανένα επίση. Και δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Και δεν έχουμε μάχε. ξέρουμε τι έχει γίνει ποτέ. ποτέ. Ήταν το αυτοκίνητο πω... τη Μπακογιά. Ωραία η ανακοινώση. Αδελφή του Κυριάκου. Και εδώ είδα στον οδηγό, τον οδηγό αυτόν. Τον συνέλαβαν. Σε 48 ώρε τον έχουν συλλάβει τη ΕΜΑ ε, Μανουέλας, ναι, ε, στη Θεσσαλονίκη. Εκεί του Ιάσου δεν μάθαμε ποιο είναι ο οδηγό, πώ έχει, δεν μάθαμε τίποτα. Έγινε. Απλά έτσι σαν υπενθύμηση ότι προφανώ μπράβο στους γονεί που παρά το τραγικότερο που του έχει συμβεί έχουν αυτή τη δύναμη. Αλλά και η επιλεκτική αναφορά από τα χείλη πρωθυπουργού. Δημιουργεί κάποιου συνηρμόνε και κάποιε εντυπώσει. Το Ηρόδιο αποφάσισε να μην συμπεριλάβει το, ο Χριστό Λεωτή του φετινέ του εκδηλώσει. Ο Χριστό Λεωτή έκανε μια αίτηση, ο μεγάλο συνθέτη, ακούγαμε και πριν, αυτά που λέγαμε, για να μπει στο, στο Ηρόδιο γιατί κλείνει 60 χρόνια προσφορά. Έχει μελοποιήσει Σολομό, Ντάριο Φω, Αριστοφάνη Ευρυπίδη, Ρίτσο, Αναγνωστάκη, Βάρναλη, Βίρβο, Μάνο Ελευθερίου. Του είπανε όχι, αρνήθηκαν στον Χρήστο Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι του Χρήστο πολύ πρόσφατο, σε στίχους Δημήτρη Λέτζου. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Τουλάχιστον θα τον ακούμε στα ραδιόφωνα. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια χαρα. Στη φωτιά, βήματα γενεθλία για την αφανασία Κι όλες οι αγάπες μου μια ξενικιά Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα Και βάψα τα ρούχα μου να μην με δεις Τη βέντα κουβέντα σου τι μα ακόμα Σαν χορεύεις μου λέγες να σ'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 σαν χορευείς μου λέγες να τα οδηγενείς. Μουσική Είναι τα τραγούδια μας ηφαίστεια που καίνε σώματα κι αγάλματα βγάζουνε φτερά